But I want your love Στην κανονική της μορφή και στην κανονική της ώρα Καλό μεσημέρι Ακούτε λινοφρένη, ο Μάριος Καλαμόκης η του ήχου ε, Και ο Θήμιος Καλαμόκης στο τηλέφωνο μας Θήμιο Έλα μακού Ναι, έλα, σακού ακούω Κάνετε κάτι, γιατί σακού ακούω από βάθο. Μάρε πάτα κάνα κουμπί, κάτι πρέπει να κάνεις Πάτα το ξεβαθέ Πάτα το, το ξεβαθέ Το μηδέν να πάρω εγώ, να πάρω το ναι, μηδέν Ναι Το ξεβαθέν. Τώρα με Όχι, σε ακούω. Μα δεν μάτω. κάναμε και τίποτα. Λοιπόν. <laughs> <laughs> ε, θες να, τι θε τι να κάνετε τώρα δε, δε, Το τηλέφωνο μου πώ φταίει? Ε, οι γραμμέ? Μπλέξαν οι γραμμέ μα. Τι είναι ο μου αποκλείεται να φταίει. Ε, το τηλέφωνο σου είναι ηλιοπολιτικό, γι' αυτό δεν δε φταίει. Ε, δεν σε ακούω εγώ. Τέλο πάντων, λοιπόν. Έλα, θα το πάμε μέχρι το πρώτο πακέτο, αλλά. Μα πώ, τι έχει γίνει, δεν μπορεί κάτι να ακούω λάση. από το πηγάδι. Μα είμαι στο πηγάδι. Α, α αλλάζει τότε. Τι κάνει το πηγάδι. Κατέβηκα για νερό να πάρω. Ναι, τι πίνει νερό. Με τι θέατε. Σα άκουγα πριν, κάλα το είπε ο στο θέατρο τη Τρίτη. Ναι, ναι, εντάξει, μετά την Τετάρτη τη Τετάρτη. Ναι, όχι, είναι Τρίτη, αυτό δεν έπινε, έπινε, έπινε βάλει κανεί. Εισάγουμε νέα πράγματα στο ελληνικό ραδιόφωνο. Τι εισάγετε. Νέα πράγματα, ναι, ιδέε. Πολύ νέα, όντω. Πολύ. Ειδικά τα θέατα. <Τι> πρόσεχε, πρόσεχε, τι εισαγωγέ. Έ ήρθαν τα παιδιά εδώ λίγο να με τα εκμεταλλευτώ να τα κάνω λίγο ρόλο. Ναι. Από ναι. να τα κάνω ρο ρολό. Ναι. Ε, ρολό είπε. Ναι. Να σου πω, κλείστε με λίγο, ξαναπάρτε με, γιατί δεν μπορώ να σα ακούσω καλά και αυτό έχει πρόβλημα. Εντάξει. Κλείστε το θύμιο, πάτε το θύμιο. Ελισάβετ. Δεν μα ακούνε. Εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, μέχρι να πάρουμε τον θύμιο και να επικοινωνήσουμε ξανά, θα ακούσουμε έναν Σταύρο Θεωράκι από χθε που δεν τον χορταίνουμε. Το ποτάμι ε, γεννήθηκε για να κυβερνήσει. Και όταν το είπα, με χλεβάσανε. Και τώρα, αν είναι 4% και λέω για να κυβερνήσει, λένε ε, φίλε, πού θα πα. Έτσι. Γι' αυτό το λόγο ε, γεννήθηκε το ποτάμι. Και γι' αυτό και εμεί είμαστε πολύ φανατικοί του ποταμιού. Κάθε γένασε καλό. Βέβαια, το γεννιούνται και η μωρά τη Ρόσμαρη, κάθε τόσο. Αυτό είναι το κακό. Θύμιο, μα ακούς? Ναι, α, δεν έχει νόημα να πω ότι είναι πάλι ίδιο. Τέλο πάντων, λοιπόν, έλα, θα συνεχίσουμε. Δεν ξέρω, κάτι φταίει στην Λιούπολη. Τότε οι γραμμές σκάβουν, έχει. βάζουν οι οπτικέ ίνε. Πριν περάσω στον αερά, ακούω καθαρά. Σε καθαρά. Τέλο πάντων, λοιπόν. Ναι. Όχι, τα όλα στην εντέλεια. Ναι, Έκανε κανένα tweet ο Τσίπρα έχει μάθει τίποτα. Για... Που θέλει και νέε τεχνολογίε. Ναι, όχι. Στον Πούτιν θέλω να, θέλω να την πει, μαθαίνω τι τελευταίε μέρε. Όχι, με τον Πούτιν τα πάμε καλά. Α, είμαστε με του Ρώσους Αφού δεν μα έδωσαν λεφτά, είμαστε. Τα πάμε καλά, γιατί. Νομίζω σε σχέση με του Τούρκου ότι είμαστε. Α, σχέση σχέση με Αν με. έχω καταλάβει, γιατί δεν έχει νόημα αυτή η κυβέρνηση να προσπαθεί κανεί να την ερμηνεύσει. Ναι, το, το, το προφίλ στο Twitter ο ίδιο. Το... Δεν νομίζω, ο δε... ίδιο δεν πρέπει να έχει καμία ιδέα από αυτά. Α. Αλλά και οι επιτελεί που τα χειρίζονται αυτά προφανώ από τον ίδιο έχουν επιλεγεί. Και είναι ακριβώ ίδιοι τύποι. Είχε καλά αγγλικά πάντως Τώρα σ' ακούω καλά, τώρα σ' άκουσα καλά Κάτι πάτησε ο άλλος, εκεί το έλεγα εγώ εδώ και ναι. ώρα Είχε πατηθεί το RLF Έμα... το, το, το RLF ένα Το RLF που λέμε Το, το, ρε, το ρελέ, το ρελέ το ρελε κάτι είχε ρίξει ο Μάριος δεν Ο Μάριος, ναι, ναι το κατάλαβα ναι, ναι. Ε, ε, οι επιτελεί αυτοί οι συνεργάτε πολλέ φορέ είναι ικανοί να χαντακώσουν το οτιδήποτε καλό υπάρχει. Όχι, Ο Τσίπρα είναι το οτιδήποτε το καλό. Αυτό πήγα πω. Εδώ δεν υπάρχει και οτιδήποτε καλό. Υπάρχουν άξιοι συνεργάτε όμω. Αυτό το ναι, καλό. Οι αυτοί οι είναι... χαντακωτήρε του Μαξίου πάντα υπάρχουν. Είναι οι Ο Τσίπρα είναι πρωθυπουργό από το Γενάρη, δηλαδή τώρα έχουμε Νοέμβρη 10 μήνε. Θεωρούμε κάτι κενά εκεί τι εκλογέ. Η μία γκάφα μετά την άλλη. Μ. Το πόσο προετοιμασμένο έχει πάει στον Κλίντον, το ίδρυμα το περίβημα, Α, ναι, ναι. το θυμόμαστε όλοι. Μα τι να κάνει, αυτά τα αγγλικά ξέρει. Κάτι δηλώσει. Ναι, δεν δε μιλά αγγλικά. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια αστεία εικόνα έτσι κι αλλιώ, πέρα από τα αγγλικά. Ε, κάτι δηλώσει για θαλάσσια σύνορα που δεν μπορούμε να τα κλείσουμε, κάτι τέτοια κουφάκια, πολύ ωραία. Αυτό εδώ τώρα με το, με το, tweet, με το Twitter που είναι πολύ χαρακτηριστικό για το πώ λειτουργεί τα δωμάτια του μεγάλου Μαξίμου, γιατί σε αυτή τη χώρα 5-6 άτομα κυβερνούν που είναι με στο μεγάλο Μαξίμου. Ε, ναι. λοιπόν, ήταν πολύ χαρακτηριστικό και όλο αυτό που έγινε χτε. Πολύ τυχερή μέρα. Και μια μια σήμερα. Η λένε Πετρούλακη. Ο Πετρουλάκης. Α, και. Και είναι μ, δύο οθόνε. Είναι ο Τσίπρα σε δύο οθόνε. Στη μία ε, έχει ένα. Π, ε, τι, ποιο είναι το σήμα του, του, του, του Twitter. Το είναι παπί, είναι το, το πουλί. Το πουλάκι, ναι, είναι, είναι κάποιο συγκεκριμένο. Α, η δόνη, τι είναι αυτό. Τίποτα. Ε, ένα πουλί τώρα. Ναι, μπλε. Λέει τα tweet. Παπαγάλο θα είναι, για να είναι μπλε. Ναι, ναι, τα tweet του Τσίπρα στα ελληνικά και δίπλα έχει τον ίδιο τον Τσίπρα στην ίδια οθόνη με μια κότα. Τα tweet του Τσίπρα στα αγγλικά Α. Νομίζω δείχνει ακριβώς ναι. Πως το πουλάκι το υπτάμενο Γίνεται κότα όταν πρόκειται για την αγγλική Ναι μπορείτε να αποκλείεται Έτσι ναι. λοιπόν την είπαμε Με την τεχνάνια στον Τούρκο Πρωθυπουργό Πολύ, πολύ, πολύ. του τα, τα μούτρα δελάβει. κρέας Ωντως ναι. Ναι. Είδε καθόλου ε, Καρδερίνα μου λένε ότι είναι το πουλάκι τώρα μου στέλνουν. Ε. Εντάξει, κάτι είναι τώρα. Επειδή ψάχναμε το πουλί, τι είναι. Εντάξει. Να μην ξέρουμε το πουλί. Είναι θέμα ερμηνείας, νομίζω. Το πουλί. Ναι. Πάντα. Πάντα. Ε, τι σου λέγα, είδες ταύρο χθε. Ε, όσο μπόρεσα. Πόσο όσο μπόρεσα, γιατί, εγώ χρονταστικός ήταν, εγώ όλο μπόρεσα. Εντάξει, ναι, ωραίος, ήταν ε, ότι δεν ψήφισε, πώ το έλεγε και στην αρχή, δεν ψήφισε μνημόνιο; Ναι. Ο Pfiff, ναι, mm. που έλεγε και τα, τα δικά του αυτά, τα πάρα πολύ ωραία. Πάντα είναι ωραίο ο Σταύρο έτσι κι αλλιώ. Παίξαμε και ένα εγχειρητικό τώρα που ήσαν στο πηγάδι πριν που δεν μα άκουγε. Δεν το άκουσα καν, ναι. ναι θα σου το πω εγώ. Είναι το ποτάμι γεννήθηκε για να κυβερνήσει, μας ενημέρωσε. Νομίζω, ναι. Ναι, ε, ναι, ναι, αυτό συμφωνούμε όλοι. Όλοι συμφωνούμε όλοι και ευχαριστούμε. Συμφωνούμε. Ναι. Και φαντάζομαι έτσι καμιά δεκαριά στελέχη που έχει εκεί το ποτάμι Αχα. είναι πραγματικά έτοιμα να κυβερνήσουν. Ναι. Είναι μόνο του να θα κυβερνήσει με παρέα το διευκρίνησε. Χάσαμε αυτόν τον ηθοποιό τη διαφήμιση που έκανε εκεί πέρα με τον Κίτσουλα. Αυτόν τον ηθοποιό χάσαμε που βουλευτεί, πολύ με στεναχωρία. Τον ορφανό. Αυτό ναι. Ναι. Δεν δε βγήκε πάλι, δεν είναι. Ναι. Ναι. Δεν είναι πάλι. Έχουμε τον Αμυρά, <laughs> βέβαια. <laughs> Έχουμε τον Αμυρά. Έχει και άλλοι, ούτε είναι τον Το Σταύρο. Το στα... Καλά, εντάξει, ο Σταύρο. Το Σταύρο στη μορφή. Ναι, και τον. Πώ λέγαμε αυτόν που βλέπαμε χθε τον ωραίο, το φωτίλα. Ο φωτήλας, το το Φωτήλα είναι. που πολύ καλός κομικός Εξελίσσεται, πρέπει κάποιος να, να, να του δώσει Τις ευκαιρίες που πρέπει Νομίζω πιο καλή κίνηση έχει ο φωτήλας από τον Ορφανό Που νικηθοποιός Έχει άριστη κίνηση και yeah. μυαλό Σε αυτά πρέπει τα κανάλια, οι δημοσιογράφοι Να του δώσουν τα φτερά που πρέπει Να το φιλοξενήσουν σε εκπομπές Ναι, ναι, ναι. Βγάλετε όλο το χάρι, Θεοχάρη, και όλου του ίδιου βγάζει. Βγάλετε και το φωτίλα. Τον Αλεξιάδη, αυτά βαρέθηκα. Έχει να πει. ο Αλεξιάδη ήταν από του ίδιου. Όχι, ενώ ποιος βλέπουμε συνέχεια τώρα. Α, ναι. Βγάλετε καινούριου και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει καλού Αυτό είναι να σοβαρό... βλέπουμε. Αν έχει. Ναι. Πάρα πολύ. Δεν πουλάνε, δεν πουλάνε όμω. <laughs> Οι δημοσιογράφοι αυτά, αυτά είναι που απεργούν αύριο, να το πούμε έτσι. Ναι, αύριο έχουμε απεργία. Δηλαδή και γενικώ τα κόμματα, μέχρι να βγει ο Τζιτζικότα υποψήφιο. Δεν ξέραμε τη διαμάντια. Είναι όλο άδων οι άδων. Είχαμε πήξει. Ναι. Τώρα που ευτυχώ έκανε υποψήφιο. Τέλο πάντων. Ναι. Να έχω ένα Σταύρο ακόμα, γιατί δεν το χορταίνω. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλό. Εγώ τον ευχαριστήκαμε πάρα πολύ. Mm -hmm. τον, Για προ... βάλε. τον πρώην συνάδελφο, πρώην συνάδελφο κατά τα άλλα. Και, νυν. και... και τι παίρνει εργολαβή, εσύ, τι κάνει. Όχι, ρε παιδί μου, πάντα συνάδελφο. Εκτελήσε, εντολέ τίποτα. Α, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, άκου τον Σταύρο που είναι ωραίο. Σταύρο, με τάνιοσε που έφυγε από το επάγγελμά μα και βγήκε στην πολιτική. Πόλες. Έχασα πολλά φεύγοντα από τη δημοσιογραφία. Έχασα το χειροκρότημα όλου του κόσμου. <coughs> γιατί τώρα κάποιο <coughs> κόσμο. με αποδοχή Και κάποιο άλλο δεν με χαιρετάει. Έχασα αρκετά λεφτά. Έχασα μερικέ ανέμελε μέρε που είχα σαν δημοσιογράφος, Αλλά νομίζω ότι αν δεν το είχα κάνει θα ήμουν πολύ βασανισμένο. Καλά, από αυτά τα λεφτά που χάσε από την ΕΡΤ και μη Τα είχα και ο λαό δεν τα είχα μόνο σταύρος, όταν ήταν στην ΕΡΤ. Τέλο πάντων, με φαντάζομαι, ναι, ναι. έχασε, αλλά. Να τα σύγχρονα βασανιστήρια. Αυτό ακριβώ. Ένα άνθρωπο βασανισμένο τώρα φαίνεται ευτυχή. Και επαρκής επαρκή και ολοκληρωμένο. Έκανε ναι. τα πάντα για να νιώθει ο ίδιο ευτυχή. Νομίζω μαζί με αυτόν ε, και εμεί. Με ρωτάει εδώ ο Μάριο αν είναι αυτό που γράφει στου στίχου Βασανίζομαι. Να μπορεί. Να, να, ναι, και πω, νομίζω ότι το βασανίζομαι υπάρχει πριν τον Σταύρο. Ο Σταύρο υπήρχε πάντα, τι είναι. Αυτό λέω. Το... Α, ναι, λάθο. Λέγω σα πριν Α. γίνει πολιτικό ο Σταύρο. Ε, ήταν πολιτικό. On, πάντα ναι. και πριν, που, που έλεγε την αλήθεια 20 χρόνια από τον δημοσιογράφος. Ναι, επειδή ήταν στην τηλεόραση. Έχεις άλλο σταύρο ή να σε πάω λίγο κάπου αλλού εγώ. Όχι έχω σταύρο, έχω τι, τί... θα <laughs> πολύ. Α, Λέ, α, θα σου βάλω ε... να τι θε. Να, να κάνω μια παρέμβαση, επειδή είναι και θέμα επικαιρότητας. Βγήκε πριν λίγο ο Μάρδας, α. που είναι υφυπουργός εξωτερικών και έκανε μια δήλωση. Είπε, το είναι Σιριζέο Ομάρδα, δεν θα το έχετε γιατί είναι σε άλλο ραδιόφωνο. Mm. Είναι Συριζαίος ο Μάρδας, έτσι. Mm, και ναι. λέει το τραγικό λάθο σε όλη αυτή την ιστορία είναι ότι στο πλαίσιο μια δειλία που έριξαν οι προηγούμενε κυβερνήσει, τρέναρε η εφαρμογή όλων αυτών των μέτρων με αποτέλεσμα να χαθεί η δυναμική των μνημονίων. Uh -huh. Εμεί θα τα εφαρμόσουμε γρήγορα παρά τη διαφωνία μα με αυτά. Βγαίνει ah. δηλαδή ο Σιριζέο και εγκαλεί τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Ότι δεν είχ... είχαν δειλία και δεν εφαρμόζουν τα μέτρα του μνημονίου σωστά. Ότι ήταν κότες Ότι ήταν κότε. Μάλιστα. Και ότι αυτοί θα τα εφαρμόσουν. Και ότι δεν είναι κότες Αυτοί που βρίζανε πέντε χρόνια οτιδήποτε μνημονιακό, βγαίνουν τώρα και εγκαλούν του άλλου ότι το έκαναν και σωστά. Mm -hmm. Και ότι αυτοί θα το κάνουν σωστά. Αφιερωμένο στους Σιριζέου που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη για να φύγουν τα μνημόνια και να τα σκίσει σε μία νύχτα και ένα μεσημέρι κτλ. Καλά, και μη διαβάζει, εδώ θα είμαστε, να τα δούμε όλα. Ναι, θα σκιστούν τα μνημόνια. Δεν ξέρει. Ξέρω. Α, ξέρεις Δεν πρόκειται. Και τόσο λαό ρυθμίζει που πίστευε, δηλαδή τι πίστευε. Ε, είναι ε, δεν όλα, είναι η πρώτη ας. φορά που πίστευε ο λαό. Εάν και... δύο χρόνια πιστεύει ένα λαό, μηδενίζει το κοντέρ, ξαναπιστέβει και συνεχίζει έτσι η ζωή του. Ωραία, ο λαό αυτό που πλανά λαό. Και αυτό πλανά το λαό και ο λαός που πλανάται. Το έχουμε ξαναπεί. Έχει έναν πατεώνα, τον βλέπει. Έχει έναν κλέφτη και σου λέει δεν θα σου ξανακλέψει το σπίτι. Και ξανάρχεται, το ξανακλέβει. Μετά σου, θα, θα σου διαβεβαιώνει και σου δίνει τα κλειδιά. Ποιο φταίει, ο κλέφτη ή εσύ που του δώσες τα κλειδιά αφού σου έχει κλέψει δύο φορέ αποδειγμένα και του δίνει και τα κλειδιά. Ε, δεν είναι η ζωή και αυτή να είμαστε καχύποπτοι όλη την ώρα. Πόση ώρα κρατάει καχύποψη, πόσο χρόνο, πόσου μήνε. Χρόνια. Χρόνια. Ένα σταυρό θα τον ακούσουμε. Γιατί το ποτάμι έσωσε τη χώρα, έτσι. Το ποτάμι ήταν το πρώτο κόμμα που από την Άνοιξη κιόλας έλεγε νύν υπερπάντων ευρώ. Συμφωνούμε. Και ευχαριστούμε. Έτσι έσωσε τη χώρα. Έτσι έσωσε τη χώρα. Νομίζει και αυτός ότι έχει σώσει αυτό το πράγμα. Νομί, ναι. Όλοι αυτοί θεωρούν αυτό που ζούμε τώρα σώσιμο. Ναι, και δεν είναι και καθόλου. Όχι, και θεωρούν αυτού σωτήρε. Αυτό είναι χειρότερο. Ναι, ναι, ναι, μα, εν, μα για να θεωρεί τον εαυτό σου σωτήρα, πάει να πει θεωρεί αυτό που έχει συμβεί σώσιμο. Και πολύ σημαντικό ότι κάνει. Ναι, καλά και αυτό, αλλά και πολύ σημαντικό τι κάνει και τι είσαι. Μπράβο, την υπαρξή σου σημαντική. Σου, για να άμα χρειαστεί, που θα ξαναχρειαστεί από ό,τι φαίνεται, ναι. να ξανασώσει για άλλη μια φορά. Δηλαδή ναι. και ο Σταύρο, επειδή και μόνο ψήφισε το τρίτο μνημόνο, θεωρεί σωτήρα τον εαυτό του. Ο Τσίπρας τότε τι πρέπει να είναι με αυτή τη λογική Αν ο είναι ο Σωτήρας ο... Ναι εντάξει. Ο Τσίπρας τι είναι 10 φορές Μεσσίας τί. φαντάζομαι Μεσσίας. Μεσσίας, λογικά. Αυτή είναι ευτυχισμένη εκεί πέρα Αυτό το σπασμένο δεκανίκη που πάει να αναστηλωθεί πάλι Δηλαδή Ναι, γιατί πήγε ο Λεβέντη. Α, φλαμπουράρι, θε βράδυ. Έχω, έχω φλαμπουράρι την α, πορεία. Να τον έχω. βάλουμε, γιατί. Θα τον βάλουμε, θα τον βάλουμε. Ο Φλαμπουράρι είναι προπομπό. Και έχουν και εκεί να βγάζουν κάτι φωτογραφίε. Βλέπω στο Twitter από το πρωί που με το Φλαμπουράρι να πίνει τον περίφημο καφέ. Το κρατάω για δεύτερο μέρο, για το καλό. Και ο Λεβέντη στη διπλανή φωτογραφία να πίνει επίση ένα φραπέ. Ο, άρα είναι το ίδιο επειδή πίνουν καφέ, έλεγχο. τη λαϊκισμό. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Α. Βρήκαν μια εικόνα που είναι παρόμοια. Θε να σου πω πως οι άλλοι πίνουν καφέ. Ευτυχώ που δεν είναι οι Δεν θέλουμε να είναι οι ίδιοι άνθρωποι και οι έννοιε και τα κόμματα και οι ιδέε. Αλλά θέλουμε να ταυτίζονται, να ταιριάζουν για το καλό του τόπου. Επειδή παίρνουν καφέ. Όχι, ρε παιδί. Μην πείσω τον πει στον πίνακα, Μέτριο και Δε. Μια φωτογραφία είναι χίλιε λέξει, κινέζικη παροιμία. Αυτέ οι κινέζικε παροιμίε. Τέλο πάντων. Ε, έσωσε ο Σταύρο και με έναν άλλο τρόπο την Ελλάδα. Με συζήτηση τρί... με γεννηματά, Πασόκ, Κεντρών, Λεβέντι. Θα μπείτε για μια ευρύτερη. Όχι, είμαι σαφή. Όχι. όχι. Όχι, βέβαια. Γιατί αυτό... Ακόμη και αν κινδυνεύσετε να μείνετε εκτό. Δεν εμεί είμαστε μια επιχείρηση που νομίζετε ότι μετράμε τι ψήφου με βάση τα κέρδη και τι ζημίε. Ο ρόλο μα είναι άλλο. Ο ρόλο είναι να αλλάξουμε μερικά πράγματα στη χώρα. Και το καταφέρνουμε. Με το 6%. 600... Δεν το καταφέρνετε. Δεν το καταφέραμε, λέτε. Τι καταφέρατε. Η συμβολή δηλαδή... του ποταμιού. Την προηγούμενη κοινουλευτική περίοδο ήταν καθοριστική για τις τύχες της χώρας. Σε τι Καθοριστική. Σε τι. Η Ελλάδα έμεινε στο ευρώ επειδή υπήρχε το ποτάμι. Πόσο το χρωστάμε. Πώ το χρωστάμε, Είναι κωμικοί. Πόσο ευχαριστώ. Οι Έλληνε δεν μείναν στο ευρώ να ενημερώσουμε, αλλά η Ελλάδα μπορεί να έμεινε. Τα πιστεύει. Ναι. Τα πιστεύει, δεν τα λέει έτσι. Αν κάποιο νομίζει ότι κοροϊδεύει, τα πιστεύει και αυτό είναι ό,τι πιο αστείο μπορεί να μα τύχει. Α, δεν τα λέει α, γραμμένα. Και... Όχι, όχι, όχι. Δεν όχι, τα... τα διαβάζει γραμμένα και τα λέει. Τα πιστεύει, δεν έχει πάθο. Α, δεν του τα έχουν στείλει. Όχι, Μωρέ, δεν είναι. Δικά του είναι. Και γι' αυτό είναι και πιο αυθεντικά και πιο ωραία. Α, αυτοί οι άνθρωποι είναι. Ε, ε, κάτι παραπάνω από κομική. Είναι Θεόσταλτη. Και μπράβο του δηλαδή που μας, και στον Θεό που μα έστειλε Εντάξει. και σε αυτού που παίρνουν τόσο καλά αυτό τον ρόλο. Ε, μπράβο για την εκπομπή. Δεν λέω ευχαριστούμε, αλλά Ο είναι και μια χώρα από πίσω. Για τον τόπο. Για τον τόπο. Τώρα, α πούμε, ακούει ένα άνεργο, ένα αυτοκίνητο, ένα ταξιτζής ε. που έχει το ΤΕΒΕ να πληρώσει, αν το πλήρωσε, δεν ξέρω εγώ, χτε που έλεγε και χιλιαδίου φόρου. Και ακούει ε, με αυτή την αγωνία, σε αυτό το περιβάλλον, που ξέρει τη ζωή την καθημερινή, τι γίνεται ανά μέτρα σε αυτόν τον τόπο και ακούει το Σταύρο να λέει. Χάρη στο ποτάμι, σωθήκατε. Αυτό δεν σου δημιουργεί εκνευρισμό, δεν δημιουργεί πια γιατί εκνευριστήκαμε τον πρώτο, τον δεύτερο χρόνο. Δεν δημιουργεί μια αγαλίαση, ένα χαμόγελο. Μου δημιουργεί υποχρέωση, αυτό δεν αντέχω. Τι υποχρέωση. Να ευχαριστήσω κάπως τον Σταύρο, μου δημιουργεί ότι. Ε, εντάξει, όταν τον δείξατε, ευχαριστήσεις. Δεν είναι απλό. Ευχαρίστησε τον νοητά. Επόσχεσαι. Σε... Υπάρχει πλατονική ευχαρίστηση. Α, νόμιζα... Τι Αυτό, Ποια είναι η πλατεινική ευχαρίστηση. Από εδώ λε ευχαριστώ και ο Σταύρο το λαμβάνει με κάποιο τρόπο. Να το πήρε αλλιώ. Ο κάθε Σταύρο γιατί ο Τσίπρα και ο, ο Μάρδα έχει σώσει και ο Φλαμπουράκη και ο Λεβέντη θέλει να σώσει. Ο Σαμαρά τη δική του οπτική έχει σώσει. Που ο να Σίγουρα δεν το συζητάμε. Που να μισώσει επίση. Ναι, ναι. Ο Βενιζέλο δεν χρειάζεται να Καλά. λέει. Καλά. Ο Βενιζέλο έχει παρασώσει. Παρασώθηκε πια. Οπότε Σώθηκε. έχουμε πάρα πολλού σωτήρε σχεδόν όσο και ο ελληνικό λαό. Με ένα λαό που δεν έχει σωθεί όμω. Εντάξει, ένα προς ένα, μάλιστα αρέσει το ένα προς ένα. Ναι, α, α, είναι το καλό. Έτσι. Ο καθένα τον πρωθυπουργό του, α πούμε το σωτήρα του. Θα, βάλει θα βάλουμε διαφημίσει τα λέμε μετά. Αυτό είναι το «Si tu vois από τα μεσάνοιστα στο Παρίσι από την ταινία του Woody Allen ο οποίος σαν σήμερα το 1935 γεννιέται και είπαμε να το τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο στο τραγούδι του Sidney Bessette που έπαιξε σαν στην ομόνιμη ταινία «Midnight in Paris». Θέλω να κάνω μια τέτοια εισαγωγή για τον Φλαμπουγάρη. Βρε βλάχο. Ναι. Βρε βρε γίδι, <σίλυ> παίρνουν πάλι τον τίτλο του τραγούδιου. <σίλυ> Τσόκαρο, για πε. Τώρα τώρα. Σι του βου άμα μέγ. Έτσι μιλάγε στο χωριό σου, βλάχο. Ναι, καλέ. Τι σημαίν... Έτσι μιλάγατε. Σημαίν... Πού τότε, Βασίλη. Τι σημαίνει, Αν δείτε τη μητέρα μου. Ακ. Παραπέρα πείτε τη. Τι τη λέτε τη μητέρα μου. Ακού να έχει τύχο στο τραγούδι. Α, ακού. Ότι ήξερε να πει. Επίση στο χωριό μου <σίλυ> στη Λίλα, έτσι μιλάγαμε. Στην Πιάρα? Τη Λίλ. Λίλα, άκουσα γι' αυτό. Στη, στη Λίλα. Από τη Λίλ είσαι. Λίλα που μου κάνε τα γαλλικά, έτσι μιλάγανε. Ήζα από τη Λίλα από το κέντρο ή απ' έξω, κανά... Μέσα από... Λίλ καλέ, στην πλατεία πάνω στην Παναγία, Α, την εκκλησία. Πάνω και στην Παναγία κιόλα. <laughs> <laughs> Μάλιστα. Ωραία. Εκεί που γίνεται το πανηγύριο το 15ου. Φαινόταν αυτή η φινέτσα, εκπέμπεται αυτή Νίκα. η φινέτσα και λέω πού οφειλότανε. Τελικά είναι από εκεί. Δεν το έχω δείξει. Καμ' αυτό λέω, επειδή το δείχνει και αυτό, κραυγάζει πάνω στην ιεραλική φινέτσα. Η καλύτερη εισαγωγή και χαλή για να μπούμε στο θέμα φλαμπουράρι. Νομίζω, ναι, μόλι τα ακούγα, λέω θα σκάει κανένα φλαμπουράρι τώρα, ότι πρέπει να. Δεν πάει η αυτή η φινέτσα. φινέτσα. Του Woody Allen, ναι. Ε, με το γουδί με τα μεσάνυχτα στο Παρίσι και όλα αυτά ταιριάζει απόλυτα με το φλαμπουράρι σαν εικόνα. Ναι, και μόνο. Και μόνο, όχι, σαν ιδέα θα έχει κι άλλα. Βέβαια, αν τον το καφατζίδικο που βγάζει η φάτσα του φλαμπουράρι θα τέριαζε σαν ένα ωραίο alter ego του γουδίτ Ε, εντάξει τώρα, ναι. Που χρησιμοποιεί τακτικά στι ταινίε του, ε, ε, θα ε, με Μεγάλη απόσταση πρέπει να κάνει κανεί για να το δέσει. Εμένα μου του Mr. Bean Ο Φλαμπουράρη μου ταιριάζει ω πολιτικό πατέρα του Πρωθυπουργού. Αυτό μου φτάνει δηλαδή είναι υπερεπαρκή ρόλο για τον Φλαμπουράρη. Mm. Τον παίζει πάρα πολύ καλά το ρόλο και νομίζω είναι ότι καλύτερο μα έχει τύχει. Ναι, ναι, ταιριάζει. ταιριάζει. Να καθορίζει τι τύχε τη χώρα και να λειτουργεί ω σύμβουλο του Τσίπρα ο Φλαμπουράρη. Mm -hmm. Δεν θέλει τίποτα άλλο. Θέλω και τον Παπά. Εντάξει, και ο παπά, στο άλλο γραφείο. Εντάξει, βάλει και κανένα δυο ακόμα. Θέλω και τον παπά. Εγώ. Που παίζουν, μη σου πω ότι ο Φλαμπουράρη έπαιζε στο Twitter χτε. Αν μπορεί, δεν αποκλείεται. Γιατί εγώ θε... λέει: Άξοε δικαιολογία γιατί κατέβηκαν τα tweet στα αγγλικά. Επειδή λέει επιτέλεσαν το ρόλο του, γι' αυτό μετά τα ναι, ναι, δεν χρειαζόταν. Στο Twitter δηλαδή γράψει κάτι, μόλι το διαβάσουν κάποιοι, σε ένα μισάρο δεν ξέρω εγώ πώ ορίζει το χρόνο. Mm. Το κατεβάζει μετά γιατί το διάβασαν. Δεν υπάρχει λόγο να μείνει. Εσου λέει για τον έτσι, τόρο τότε. Έτσι λειτουργεί το Twitter. Το έκανε για τον τόρο, γεια σα. Κάνα Του μάθαιναν εκεί πως τα 10 απλά βήματα για να γίνει χρήση Twitter και θα πάτησε κανένα κουμπί. Φλαμπουράκι και έγινε αυτό που έγινε. Και στέλνει το tweet, λέει: Α πάει καλιά του. Δεν βαριέσαι. Λοιπόν, α τον ακούσουμε γιατί πολύ τον λέμε. Αύριο έρχεται ο Πρωθυπουργό, συναντάει τον κύριο Λεβέντι. Έρχονται σε συμφωνία, λέω εγώ. Αν η συμφωνία αυτή υπάρξει, η ανάγκη για διάλογο, για άνοιγμα και στα υπόλοιπα κόμματα εξακολουθεί να υπάρχει. Και αν ο πει τον. Δεν έχουμε λόγο να συνεχίσουμε. Εγώ νομίζω ο διάλογος είναι βασικό, είναι δομικό στοιχείο της αριστεράς και μια κυβέρνηση η οποία στον πυρήνατος είναι η ριζοσπαστική αριστερά. Αυτό. Πώς είναι ο στην ελιά που λέμε το κουκούτσι. Και σε αυτό θα μπει ο Λεβέντης ή θα στηρίξει. Ναι. είναι ο... η ριζοσπαστική αριστερά ο πυρήνας αυτής της κυβέρνησης. Παραμένει, παραμένει. Παραμένει η ριζοσπαστική αριστερά. Ναι, ναι. Ο πυρήνα αυτή τη κυβέρνηση. Αχ. Γι' αυτό έκανε το ειστήριο από ένα 20% σε ένα 40%. Ê, είναι αριστερή. Mm. Δηλαδή για αριστερή κυβέρνηση. Αλλά θα μειώσει τι συντάξει επειδή είναι αριστερή η κυβέρνηση. Ναι. Και το έβαλε το ΦΠΑ σε όλα 23% επειδή είναι αριστερή κυβέρνηση. Μα για αριστερή κυβέρνηση αυτός mm. είναι ριζοσπαστικό αυτό. Δηλαδή αν ήταν δεξιά κυβέρνηση, τι παραπάνω θα έκανε. Θα ήταν συνεπέ αυτό. Δεν θα ήταν ριζοσπαστικό. Θα ήταν συνεπέ να τα μειώσει mm, τα ειστήρια. Μ, καλή είναι αυτή η επανάληψη. Ε, με την ευκαιρία το πιο αστείο που μα έχει τύχει με την κυβέρνηση αυτή, το πιο αστείο απ' όλα είναι ότι προσπαθούν και καταβάλουν μια έντονη προσπάθεια να μα πείσουν ότι είναι σοβαροί αυτοί οι άνθρωποι. Πατί είναι αντίστοιχοι τη χρησιμότητα τη κατάσταση. Δηλαδή Μένα δεν με νοιάζει να μείνουν αριστεροί, να είναι, να λένε, θέλουν, αλλά η προσπάθεια όλων αυτών λε και δεν καταλαβαίνουμε εμεί όλοι τι γίνεται. Βλέπει προθειπουργό, συμβούλου, παρασυμβούλου. Το βλέπει, φαίνεται, ο, ο ασόβαρο. Εκπέμπει από μακριά, φαίνεται, μπορεί να το καταλάβει και ένα πεντάχρονο παιδί. Και όποτε βγαίνουν σε μέσα ενημέρωση, προσπάθειά του να αποδείξουν μιλάμε σοβαρό ύφο, ανάμασταν τα κλισέ, ό,τι κλισέ έχει υποθεί, ξενο, ετερόφωτοι όλοι αυτοί, κανεί δεν έχει πρωτογενή τρόπο σκέψη, κανεί δεν έχει τέτοιο. Δανείζονται σκέψει, κλισέ και επικοινωνιακά τερτύπια, τα πιο φτηνά που υπάρχουν από το καλάθι και το πανέρι, και προσπαθούν κάθε φορά να μα πείσουν ότι είναι σοβαροί. Νομίζω αυτό είναι το πιο αστείο. Από όλα αυτά που μα συμβαίνει δέκα μήνε τώρα. Και παραπάνω βέβαια, τους του δέκα κυβερνητικού τουλάχιστον. Και το πιο έτσι στρατηγικά πολύ σωστό κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή κάνουν τι μεγαλύτερε καραγκιωσιέ με το πιο σωστό και σοβαρό τρόπο. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει χέρι παπά να μην έχει φυλήσει ο Τσίπρα. Βέβαια. Δηλαδή ακόμα και το μη σελά που του βάζουν την κορδέλα εκεί στο υπαπάτι για να τον τιμήσουν. Στα Ιεροσόλυμα κάτω που είχε πάει. Στα αεροσόλυμα, ναι, με τον πιο σοβαρό τρόπο. Δηλαδή με ένα αίσθημα ευθύνη και ένα τέτοιο. Εν Ναι. ναι, ναι. Ε, Αυτό είναι το, εγώ αυτό εκτιμώ στην κυβέρνηση. Η κωμωδία αυτού του τύπου ξεκίνησε πέρυσι τα φώτα. Ναι. Πέρυσι. Με το πουλι που παίρνει. ναι, ναι, το πουλι. Το περιστέρι. Ένας άνθρωπος που. ποτίζει... Δεν είναι εγκίνητος... πουλι το περιστέρι, τι. Ναι, ναι εντάξει, πουλι είναι. Δεν ήξεραν ότι του λέει το πουλι του Twitter. Αυτό το πουλι ξέρουμε ποιο είναι, ναι. ναι. Ε, ένας άνθρωπος που δηλώνει άθεος ναι. Και μπράβο του. Δεν είναι. Δε, δε, είναι μια άλλη συζήτηση αυτό το θέμα. Ένα που δηλώνει έτσι άθεο πηγαίνει και παίρνει. Μέρο σε μια τελετεία αμυγό Ορθόδοξη Χριστιανική και παίρνει μάλιστα και πετάει, αφήνει το περιστέρι εν ίδια γιου πνεύματο κτλ. Όταν βλέπει αυτή την καραγκιωσιά, αυτή την ύβρι και προ την ορθοδοξία και προ του Ορθόδοξου και προ την αριστερά, γιατί ταυτόχρονα εκείνη την ώρα όταν κάνει αυτό του μουτζώνει όλου. Και όλα αυτά για την καρέγκλα και μόνο για την καρέγκλα, καταλαβαίνει πόσο αδίστακτο μπορεί να είναι και πόσο ανίκανο. Λίγο... Αν είχε στοιχειώδη μυαλό, αν είχαν εκεί, δεν το κάνει αυτό. Είναι λίγο ρεαλιστή νομίζω. Σου λέει δεν μπορεί, δεν μπορεί να είναι αριστεροί όλοι αυτοί που με ψηφίζουν. Δηλαδή, πρέπει να ευχαριστήσω και του Πασόκου. Εννοείται και δεν είναι και άθεοι όλοι αυτοί που τον ψηφίζουν, αλλά νομίζω κάθε ένα που τον ψηφίζει τον θέλει έντιμο. Ψηφίζεις κάποιον να είναι έντιμο, να είναι ο εαυτό του και να επιτελέσει ένα έργο. Αν δεν είναι έντιμο και αληθινό στα απλά πράγματα, πώ θα είναι έντιμο. Φάνηκε ότι δεν θα ήταν έντιμο και αληθινό και προ τα μεγάλα θέματα. Γι' αυτό έλεγε άλλα τ' και τώρα κομιλεί άλλα, κάνει άλλα με την ίδια ευκολία. Όλοι λέμε καλημέρα μόλις βγούμε έξω από το σπίτι μας. Λοιπόν ξεφύγαμε με αυτά και με αυτά και θα χάσουμε το φλαμπουράρι φοβάμαι. Και εγώ. Θα ακούσουμε έναν ακόμα. Παρά τις τρομακτικέ δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν, παρά τα προβλήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε που έρχονται από το παρελθόν, νομίζω ότι για το λόγο που μας ψήφισε ο ελληνικό λαό σε μεγάλο βαθμό ανταποκρινόμαστε. Κυρίω. <laughs> και μόνο. <laughs> και μόνο, στο μεγαλύτερο μέρο. Ναι, αυτό ακριβώ. Αυτό τώρα τι, τι να, δε, άντε να πούμε εμεί, τι παραπάνω. Γι' αυτό τον ψήφισε ο λαό. Αυτό δεν το καταλαβαίνει και να γέννει το μωρό στο μευτύριο που ετοιμάζεται να γεννηθεί. Δεν καταλαβαίνει τι άκουσε τώρα από το φλαμπουράρι. Από την πλευρά του φλαμπουράρι έχει πει και κάτι παρόμοιο, νομίζω ο Μάρδα πριν, πριν λίγο καιρό το είχαμε βάλει. Ε, δίκιο έχει. Δεν τάπαμε εμείς. τη δεύτερη φορά. την πρώτη φορά, εντάξει, σα κοροϊδέψαμε. Και άλλε τελέχη το έχουν Τη δεύτερη φορά δεν τα πάμε. Εντάξει, και εδώ χωράει κουβέντα. Και ο κουρουπλίζ νομίζω ότι έχει. Δεν είπαν θα κόψουν συντάξει. Ε, όταν, λένε, πίδι, όταν έχουν πίδι, ήδη ψηφίσει το και... μνημόνιο, τι σημαίνει μνημόνιο 3 Ναι, ναι. Συμφω... Εν μέρει συμφωνώ. Καλά κάνω και του το τρύβουν στα μούτρα. Ναι, δεν το κάνει και να το τρύψει τα μούτρα όμω. Αυτή είναι η διαφορά. Το λέει για άλλου λόγου mm. γενικότερα. Αλλά ναι. Εν πάση περιπτώσει, δεν είχε πει θανεβάσει θα το εισιτήριο. Αν, αν τα ρωτούσε με αυτόν τον τρόπο, ο κόσμο θα ψήφιζε αρνητικά. Υπάρχει και ευθύνη του κόσμου. Δεν το συζητάμε. Τεράστια. Τεράστια τι μεγαλύτερε ευθύνε που έχουν αναλυθεί ποτέ αλλά εδώ η ευθύνη είναι και σε αυτούς που κυβερνάνε. Λοιπόν, μάντεψε, ο, ο Φλαμπουράρης τι υπερασπίζεται, μάντεψε. Τα προβλήματα δεν λύνονται από τη μια μέρα στην άλλη, δεν λύνονται μέσα σε δύο μήνες. Εμείς ψηφιστήκαμε για να εφαρμόσουμε, για να κρατήσουμε τη χώρα στην Ευρωζώνη, να μείνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να υπερασπιστούμε τα δύνατα, τα πιο αδύνατα οικονομικά Ε, στρώματα και κοινωνικά στρώματα στην ελληνική κοινωνία και νομίζω ότι αυτό το κάνουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και τα κοινωνικά στρώματα το ίδιο λένε. Ε, τα δύνατα. Ναι, αυτό. Ναι, γιατί είναι. τα άλλα έχουν στενάξει. Δεν υπάρχει βιομήχανος επιχειρηματίας ο, που ο. στενάζει από τις Εσύ στενάζει, Ναι. Α, από τι νομίζετε τα ισχυρά οικονομικά στρώματα. Ε, Α, από τι αποφάσει τη κυβέρνηση. Τα δε αδύνατα πανηγυρίζουν. Η καλύτερη από την άλλη. Όντω, πραγματικά τίποτα. Κοροϊδεύουν εμά τα μούτρα του καθενό. Ωραία. Και να σου πω, αν ξαναγυνόντουσαν εκλογέ, πάλι πρώτη θα βγαίνανε. Και ευτυχώ. Ναι, αυτό είναι μόνο. Και πάμε στου άλλου σκητζίδε, δεν ξέρω αν κάνουν εκλογέ. Ναι, αι, αι. Μη μου ανοίγει το στόμα τώρα, τέλο πάντων. Ακόμη δεν έχουν αποφασίσει πότε θα γίνουν. Τι περιμένει ένα λαό. Ούτε 13. Από... Έχει βγει επίσημο. Ούτε 13 δεν θα γίνει, μαθαίνω. Δεν ξέρω. Ναι, αυτό αυτό λέγεται το ναι, ψηλό. Δεν το ξέρω. ένα λαό εκεί που δεν ασχολιόταν. Με τη νέα δημοκρατία, ξαφνικά θέλουμε να γίνουν εκλογέ και δεν γίνονται. Ούτε αυτό δεν μπορεί να προσφέρει η νέα δημοκρατία. Θέλουμε εκλογέ στις 13. Όλοι το θέλουμε να το παρακολουθήσουμε, να δούμε ποιο θα βγει και δεν μα κάνουν το χατήρι. Μέσα στα Χριστούγεννα κερατάδες πάλι να μην χαρούμε. Ω δώρο πρέπει. χριστουγεννιάτικο, δείτε το. Κάντε και κάποιε εκλογέ. Λες και αν υπάρχουν διπλοψηφίε, αν γίνει χειροκίνητα το σύστημα, θα πει κάποιο. Πήγε ο άλλο στην Καλυφία, ψήφισε και στο ΕΓάλλο. Κάνε τι εκλογέ να γελάσουμε εκεί. Ποιο θα ασχοληθεί με αυτά. Και τα βλέπουμε. Ναι, ρε, ρε θα το συγχωρήσουμε τον Χεράν και 10.000 παραπάνω. Λέει και έγιναν σωστά οι προηγούμενε εκλογέ που βγήκε ο Σαμαρά. Και ευτυχώ, γιατί βγήκε ο Σαμαρά. Και να υπάρχει αλλαγή αν είναι ο Τζιτζικόστα ή ο Μημαράκη Πρόεδρο. Αλλά και να γίνουν εκλογέ να γελάσει κάθε πικρά μένας. Κάθε Κυριακή εκλογέ. Α φύγουμε αυτά τα ερωτήματα για διαφημίσει. Δεν ήταν ερώτημα. Προβληματισμού. Right. Μημαράκη ή Ναι. Ο λόγο που κατέβηκαν αυτά τα tweets μετά ήταν ποιο είχαν είχανε είχαν, κατά τη γνώμη μου εκπληρώσει τον ρόλο τους. Άλληλα, για τους να πει, εκπληρώσει, mm. δηλαδή έμαθε ο κόσμος όλος το τι γίνεται στην, στην Μεσόγειο. Και έμαθε και ο κόσμος όλος, και ο κόσμος, και ο κόσμος όλος, ότι... Όλα του κόσμου τα παιδιά που λέμε. Ναι, ναι. ναι. Το ε, υπο... Είχαν εκπληρώσει τον ρόλο του. Κατάλαβαν όλοι τι γίνεται στην Ελλάδα. τι διηκούν, Τι σούργελο υπάρχει και τι γίνεται. Ναι, ναι, ναι, γενικότερα. Οπότε τα κατεβάσαμε μετά. Ότι ήταν απόφαση. Ήταν σχέδιο όλο αυτό. Αχα, ναι, ναι. Αυτό είναι το ωραίο. Δηλαδή, τι θα πω το βράδυ, θα έχω συνέντευξη σκέψη. Φλεμπουράρη, θα πάω να πω ότι ήταν σχέδιο. Τα ανεβάσαμε, προκαλέσαμε και τα κατεβάσαμε. Και ε, μάλλον χαίρονται στο Μαξίμου γιατί λέει, βρήκαμε και ωραία απάντηση. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Λοιπόν, κάτσα να κάνω μια ανακοίνωση για αίμα. Ε, στο υποκράτηνο νοσοκομείο, στο στο νοσοκομείο Θεσσαλονίκη χρειάζεται αίμα ο ασθενή Αντώνιο Γλυκάκη. Χειρουργήθηκε και χρειάζεται 80 μονάδε αίματο. Όποιο μπορεί να βοηθήσει, α επικοινωνήσει εδώ με το Real FM με τα τηλεφωνά μα, το 211-200-8200. Θα σα βοηθήσει η Ελισάβετ τα στοιχεία του ασθενού. Και τη Θεσσαλονίκη που είναι πάνω εκεί. Και τη Θεσσαλονίκη που μα ακούν από το Real πάνω. Ναι, ας να σπέξουμε. βοηθήσουν. Α τρέξουν. Ναι. Για πε, τι λέγαμε για τον Φλαμπού. Αυτό. Ναι. Αυτό, τι άλλο να πει για το πλαφτήρα. <laughs> τι να πούμε για όλου αυτού που, που μπλέξαμε. Έχω ωραίο μανιό. Α, ναι, βουλευτή. Βουλευτή κυκλάδων, ο Μανιός Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Άκουγα. Η δέσμευσή σα πει από λίγο καιρό στον θα μειωθούν συντάξει, ισχύει. Η δέσμευση αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να ισχύσει. Γιατί η ζωή είναι πιο, πιο πολύπλοκη και πιο σκληρή και πιο διαφορετική από τι δεσμεύσει. Είδες στη ζωή Τι να κάνουμε Η ζωή έτσι λοιπόν λέει ο Μανιός Αν δεν κάνω λάθος είναι γιατρός Και είναι και χρόνια συνδικαλιστής κτλ mm -hmm. Πώς λοιπόν αν, αν δεν κάνω λάθος γιατί αυτόν τον βουλευτή Έχω ο Μανιός στο νου μου ε, Πώς ε, άνθρωποι που χρόνια Όταν θα το άκουγαν αυτό από του προηγούμενους Θα γέλαγαν Τα λένε τώρα με αυτή την ευκολία. Ότι η ζωή είναι πιο ισχυρή και έχει του δικού τη κανόνε κτλ. Τι να κάνουμε, κύριε, μα ξεπέρασε η πραγματικότητα. Η απλή ερώτηση. Θέλαμε της... πρόγραμμα τη Θεολονίκη. Πέρυσι, τέτοια εποχή, αν έλεγε ότι η ζωή μπορεί να σε ξεπεράσει και φαίνεται ότι θα σε ξεπεράσει γιατί με στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σημασία η πρόθεσή σου. Έχει δικού τη κανόνε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν επιτρέπει αύξηση συντάξεων γιατί θα το μάθουν και στην Ιταλία και θα θέλουν και εκεί και θα το μάθουν και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Και για πολλού άλλου λόγου, εμπα περιπτώσει, δεν πρέπει να. Ζει καλά ο κόσμο αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πρέπει να ζουν κάποιοι συγκεκριμένοι πολύ καλά. Δεν Από ξέρω τι αν προτιμάμε. Αν το ρώταγε, τι σου απαντούσαν πέρυσι. Λέγανε, όχι, θα είναι μέρα μεσημέρι που θα δεχτεί η Μέρκελ και θα κάνει αυτό που θέλουμε εμεί. Τι είναι καλύτερο, τι προτιμάμε, δεν ξέρω. Να ξέρανε και να μα κοροϊδεύανε ή να μην ξέρανε. Εγώ νομίζω οι μισοί ξέρανε και μα κοροϊδεύανε. Απαταιώνε. Ναι, ναι, κα, κανονικά. Μέγιστοι. Τρει μέγιστοι. Και οι άλλοι λήθοι. Α, α. Αυτέ οι δύο, δύο κατηγορίε είναι τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κανένας και ηθικός ακόμη και αυτή που ποτάχα μου φύγανε γιατί να κάνουμε θύμιο, προηγούμενη τα είχαν στρώσει έτσι και προηγούμενη τα ίδια χαλιές μπορούσαν να κάνουν τίποτα, διαχείριση κάνουν, τι να κάνουμε να πάμε, να πάμε σε επανάσταση ξαφνικά Μήπως, ετοιμάζει ε. με έναν τρόπο ΣΥΡΙΖΑ είμαστε σε προεπαναστατική περίοδο νομίζω ναι Μα ετοιμάζει. Ναι, ναι, Σου παίρνει λοιπόν, τα σπίτια. Λοιπόν. Να μην έχει να χάσει τίποτα να σκέφτεσαι. Α, εδώ έχω, ναι, ναι, ναι, έχω το σπίτι. Από την καινούργια χρονιά αυτά. Όταν Είναι εύκολα... το ασφαλιστικό σιγά σιγά. Όταν έχει πιο εύκολα στο βουνό, έτσι, δεν είναι. Τώρα παίρνει του συνταξιούχου έναν έναν. Μετά θα πάρει τα σπίτια. Του παίρνει ποιο, ο Θεό. Όχι, ρωτή μου. Σύμει, Γιατί είναι. εκεί του στέλνει, το Θεό να του παίρνει. Σιγά σιγά μα κόψει και τη σύνταξη. Α, μα κόψει και τη σύνταξιού. Αυτοί που είναι τώρα και δεν φτάνει για φάρμακα. Για φαντάζω ότι κόψει κιόλα. Λοιπόν, έχω τον Ευκλήτησα καλότο. Α, πολύ χαίρομαι. Τον Είναι χαρούμενη πινελιά σε αυτή την που, κυβέρνηση. Οι πιο χαρούμενοι. Ναι. που Πού τοποθετείτε για το συνταξιοδοτικό, γιατί είναι θέμα τώρα, είναι μάστιγα τελικά η συνταξιοχή. Θέμα τι είναι. Άκου να δεις. Έχεις μια γιαγιά στην Πρέβεζα με 600 ευρώ. Το πρόβλημα είναι όχι ότι είναι χαμηλός, χαμηλή αυτή η σύνταξη, που είναι χαμηλή βεβαίω, αλλά ότι αυτή η σύνταξη μπορεί να βοηθάει το παιδί της που είναι άνεργο. Ή την εγγονή που δίνει εξετάσεις για να πει στο πανεπιστήμιο και χρειάζεται το φροντιστήριο. Για άλλη μια φορά το συνταξιδευτικό σύστημα καλείται να λύσει προβλήματα που δεν μπορεί να λύσει. Τα οποία άμα τα είχαν λύσει αυτοί δεν θα χρειαζόταν το συνταξιδευτικό να τα λύσει. Δηλαδή τι μας λέει εδώ ότι όντως ναι πολλοί ζουν από τη συντάξεις. Ότι πάνε κολόγερ και βοηθάνε τα εγγόνια και τα παιδιά. Ναι και πώς γι' αυτό του τιμωρεί. Θα και θέλουν και Και έτσι θα κόψει τη σύνταξη ώστε να μην βοηθηθεί η εγγονή που δίνει εξετάσει. Αντί αυτό... να λύσει το πρόβλημα τη εγγονή. Τη εγγονή δεν μπορεί να το λύσει. Είναι ένα εκατομμύριο, δεν πρόκειται να πέσει η ανεργία. Δεν πέφτει, φαίνεται. Δεν λύνεται έτσι αυτό το θέμα. Αλλά εκεί που έχει επίγνωση ότι μια σύνταξη δεν βοηθάει μόνο την, τον ηλικιωμένο, αλλά πολλοί αντλούνε και για τι οικογένειε που μένουν στα πάνω ή στα κάτω διαμερίσματα, πάει να το κόψει όμω αυτό παρά, παρά την αναγνώριση αυτή. Ναι. ναι αριστερό, όντως. Ε, είναι πέσω όμως με όλα τα υπόλοιπα, όμως, με είναι το είναι με και είναι. με το Τσίπρα. ίνες, είναι, είναι με το Σόιμπλε, ναι, ναι. με α, τη Μέρκελ, το Τάισεμπνουμ, αυτά θα είναι. Θα είναι πρέπει να διακόψουμε, να ακούσουμε λίγο την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. ...την πορεία τη κυβέρνηση όσο και για την πορεία της χώρας. Και παρακολουθώντα τι τελευταίε εξελίξεις, μου έρχεται στο μυαλό μια γνωστή αραβική α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 σε θέση ισχύω. και όσο πιο κοντά φτάνουμε στην πηγή στο στόχο μας να ξεφύγουμε από την διαρκή επιτροπή να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση όσο πιο κοντά φτάνουμε στο στόχο της πρώτης αξιολόγησης όσο πιο κοντά φτάνουμε στον μεγάλο στόχο να ξεκινήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο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 Καλοδεχούμενες λοιπόν οι αντιδράσεις τους, διότι είναι και σημαίνει του πανικού τους. Καλό όμως θα ήταν να πάψουν να παρουσιάζουν ως αστάθεια της χώρας την δική τους αποσταθεροποίηση. Αν υπάρχει στο πολιτικό σύστημα κρίση αστάθειας, αυτή δεν βρίσκεται σε αυτήν εδώ την αίθουσα, σε αυτήν εδώ την κοινωνική ομάδα. Αν υπάρχει στο πολιτικό σύστημα κρίση αστάθειας, αυτή βρίσκεται σε κάποιους άλλους που θα ακολουθήσουν σε λίγες ώρες να συνεδριάσουν σε αυτήν την αίθουσα. Ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα σε λίγους μήνες κέρδισε τρεις κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις και ένα κρίσιμο δημοψήφισμα από τις ευρωεκλογές του περασμένου χρόνου Να τα εκατοστήσει λοιπόν. Ε, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλο. Τίμιο, Έλα. πρέπει να κλείσουμε δυστυχώς Να Έχετε δύο ανακοινώσει ότι αύριο θα έχουμε απεργία δημοσιογράφοι, δεν θα είμαστε. Αύριο, Και Σήμερα το βράδυ λέω ψιλινοφρένε 10 παραδέκτα. 10, 10, -10 παραδέκτα, ναι. Πέστε, λοιπόν. Τα πέσε εσύ. Εντάξει, 10 το βράδυ στον Α. Πρέπει να κλείσουμε. Τα υπόλοιπα στο μαγκαζίνο με τον Γιάννη Παπαδόπουλο. Καλό μεσημέρι σε όλου, σα.